Κοντός ψαλμός, αλληλούια Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί Μπορούν αυτές οι κοινοβουλευτικέ ομάδες να ψηφίσουν νέα μέτρα Ας τους δούμε λοιπόν Και ας δούμε πώς θα επιστρέψουν Στις εκλογικές τους περιφέρειες Πώς θα επιστρέψουν στις εκλογικές τους περιφέρειες ε, Με αγάπη, αγκαλιές, με δάφνες Μοιάζεται το Αλέξης θα γυρίσουν οι βουλευτές πίσω στις εκλογικές περιφέρειες Λογικό. Περήφανοι που σώζουν μακροπρόθεσμα τον τόπο. Βέβαια, αυτά τα έλεγε για του παλιότερου, του άλλου βουλευτέ. Του Ό,τι έλεγε παλιότερα κολλάει. Θα ακούσουμε δύο-τρία. Χειμώνα. Καταρχήν αυτή είναι η είδηση μέρα. Γιατί έχει κάτσει πάνω από τα κεφάλια μα. Είπαμε να βρέξει. Και άλλε φορέ έχει βρέξει Μάιο, όχι και με 15 βαθμού. Αγαπού, μνημόνιο και καλοκαίρι δεν πάει μαζί. Πάντα χειμώνας. χειμώνα. Χειμώνας. Το πρώτο έχει έρθει Μάιο. Θυμάμαι το 10. Ήταν Μάιο. Το δεύτερο ήταν Φλεβάρι. Το τρίτο ήταν Αύγουστος, Αύγουστος Καραμπινάτος κανονικός εκεί ήταν 20 Αυγούστου πότε ήταν το τέταρτο ο το δω ένα αντεμή πράγμα ένα ανάμεικτο ε, επειδιο, θα σου πω γιατί Επειδή συνηθίζεται να ψηφίζουμε και καλοκαίρι και έχει μόνο μνημιο, και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει μόνο καλοκαίρι, σου λέει θα κάνω παλιό καιρό τη ημέρα που θα ψηφίζετε. Σωστό. Και σωστό. γι' αυτό κάνει αυτό το κινητό. Και έχουν πέσει πλέον οι μάχε. Σου δείχνει και ο καιρό τι θα έρθει με τον νέο μηνόνι. Κλαί καιρό. Κλαί και ο καιρό. Και μόνο ο καιρό, δεν βλέπω κανένα πολύ την κλαίει να στην εγγουέρ τη. Μόνο κάτι βουλευτέ. Εκεί με ενοχέ. Αν και περισσότερο έχουν διεξογικέ εννοέξει. Κανένα, πάθο υπέρ του μνημεονίου. Η νόι βουλευτέ, κάτι δεύτερη, δεύτερη, εκεί που είναι ένα πάθο που тириζουν όλα αυτά που θάρθουνε το Φευερό. μόνο που με στεναχωρεί είναι που ενώ το θέλει και το ξέρω για μικρο και μικροπολιτικούς λόγους δεν θα ψηφίσει το νημόνιο Άδωνις 34 στα 4. Ναι αυτό στη ναχορί. Αυτό είναι. με στεναχωρεί. δεν ξέρω πώς το καταφέρει η Τζάκρι να είναι η πρώτη. είναι 4 η, η, η Τζάκρι. Τέσσερα, τέσσερα τέσσερα μνημόνιο και ήταν που έχει... τη σωστή στιγμή όλα, πάντα. Όλα όλα Έχει ψηφίσει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Κι τα κιό Άδωνις. Τι, το και, μέσα, και, το τέταρτο, Α, το και μέσα το. του έστω Ρε, είναι μέσα του. σαν να το έχει ψηφίσει Ξήσει κανα δυο βουλευτές, τρει του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι δεν ξέρω που έχει επιρροή Εννοείται μέσα του, ε, λέμε για το έξω, ε, το έξω είναι Τυπικός είναι η τζάκριη μόνη να που έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια Ναι. Ενώ υποτίθεται είναι σε κόμματα που είναι κατά τον μνημονίων. Η Τζάκρη πάντα, πάντα. πάντα. κάνει τι σωστέ κινήσει και υπολογίζεται σωστά. Ένα άγαλμα δεν μπορούσε στην Τζάκρη, τόσο και τόσο. Γιατί δηλαδή, γιατί του καποδίστρια κάπου, ή έστω δύο τακούνια. Ναι, πα στον άγλιο ή του καποδίστρια. Γιατί δεν είναι δύο τακούνια. Από, Από την Τζάκρη να στο κολονάκι, όλο... δεν κατάλαβα. Από το να φτιάξουμε όλο το σώμα να κάνουμε μόνο τα τακούνια. Ναι, είναι και πληροφθυνά. μια τσάντα έστω αφαιρετικό. Και μια, μπράβο, ένα στο κενό. Με κάποιο τρόπο, Τζάκ. Θεοδόρα Τζάκ. Βουλευτή γενικώ δεν έχει νόημα κόμματα. Έχει ψηφίσει και τα τέσ Αντί για σαμπό, α πούμε. Δεν φοράει σα... σαμπό τώρα. Αυτό λέει αντί. Όχι, Το δεν... τσόκαρο είναι αντί για σαμπό. Όχι, όχι. Γόβε, είπαμε. Α. Δεν μπορούμε να συνονιστούμε. Δεν μιλούσε για τα παπούτσια, τέλο πάντων. Ναι, σόπα. <laughs> <laughs> για πε. Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν. Ε, από τα παλιά, ωραίο όμω Αλέξη, ο οποίο λέει ωραίος. τα πράγματα έτσι όπω ξέρει, μόνο ο Αλέξης να τα πει. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλη και του Σαμαράκη και θα εφαρμόσει το, το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μα. Mm, mm -hmm. Καλώ ήρθε. Προσβεβλημένη αυτή η νοημοσύνη. Έχει, ναι, ναι. ναι. Προ, προ, προσβαλόταν η νοημοσύνη του Αλέξη Τσίπρα από τότε. Δεν άντεχε να υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση και να δέχεται. Του είχαν κάνει ερώτηση και είχε απαντήσει έτσι. Και να νομίζει κάποιο δημοσιογράφο να θεωρεί ότι όταν έρθει τα πράγματα ο Αλέξης θα συνεχίσει τι υπογραφέ του Βενιζέλου και του Σαμάρα. Αν είναι δυνατόν, που πίστευαν δημοσιογράφοι και τολμούσαν και έκαναν τι ερωτήσει αυτέ στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ο Αλέξης που έχει έρθει. Είναι άλλο. Ποιο άλλο. Δεν είναι. Είναι άλλο. Ναι. Άλλο Αλέξης ήταν εκείνο. Ναι. Ο ίδιο. Ο κακό του εαυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι. είναι ο ίδιο κακό του εαυτό. Εσύ ο ίδιο αρχή. Μήπω είναι δίδυμο. Είναι, είναι διπρόσωποι αυτοί. Και τότε, όχι, όχι, δεν είναι διπρόσωποι. Μήπω κοιμάται Τσίπρα και ξυπνάει κάτι άλλο. Όχι, κοιμάται Τσίπρα και ξυπνάει Τσίπρα. Μη φοβάστε. Το ε, ίδιο ακριβώ. Δεν το παιδί, δεν είναι. Το παιδί έψαμε. Και θα βάλει ελπίδα, και γραβάτα. Φλούδα. Βάλει φλούδα, φλούδα. Φλούδα ελπίδα. Τι να κάνουμε. Έμεινε φλούδα. Θα βάλει ε. και γραβάτα, είπε τη Δευτέρα. Πήγε χθε ο και λέει Θα με αναγκάσουν. Ναι, Έτσι όπω θα δεχτούν αυτό που του λέμε για το χρέο. Να βάλω και γραβάτα. Μέρα μεσημέρι θα είναι πάλι. Δεν ξέρω, δεν είπε. <σοπό> δεν είπε ώρα, αλλά μάλλον μέρα μεσημέρι θα είναι. Οπότε. <σοπό> <σοπό> από τι καταλαβαίνω και από όλα αυτά που λέγονται. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε νέα και για το χρέο. Τόσε εθνικέ μάχε. Αν κερδίσουμε και σήμερα στο survivor του Τούρκου. Τι είναι έκτακτο το σημείο, βέβαια, survivor. Βέβαια. Δεν έκτακ. θα έχει εξφάκτορ. Εννοείται. Πούπο θέμα. Έχουμε πω, πω, εθνική μάχη, θα πάει ο με τα αντιτορπιλικά, θα γίνει πόλεμο. Ο... Ο... διπλωματικό βλέπω. Πρώτη φορά θα, θα δούμε. Τηλεοπτική μάχη Ελλάδα-Τουρκία σε. live σε... μετάδοση. Ναι, live δεν θα είναι. Σε, μετάδοση, σε μετάδοση. Θα το δούμε τηλεοπτικά. Ε, καλά τώρα και αυτό γιατί. Τροπομπό είναι αυτό. Να σου πω είναι να υπάρχει προπομπός. και ένα βίντεο κάπου. Έκανε παραβίαση Τουρκία-Πούντο. Δεν έχουμε. Πούντο. Ενώ τώρα θα δούμε τον Ση Τούρκ. Στι Να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ποιο νικάει. Μα έκανε κολόχερο. Κολόχερο κι εμεί. Πάρτα, τορπίλη. Πάνω σε αυτό το ντάνο ακουμπάει όλη η Ελλάδα. Έτσι. Να. Ελλάδα. Πόσε. Τον πρώτο αγώνα έμαθα, τον έχασα εγώ μισθοφόρο από τον Τούρκο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Κάτι έμαθα και εγώ τι χάνουμε γενικώ. Α, ah, Αλλά είναι στημένο άμα χάσουμε. Oh. Και τα μάνα εκεί σου είναι η ελληνική ψυχή. Ο κίνδυνο ποιο είναι, 400 χρόνια τηλεοπτική σκλαβιά. Έχουμε, θα συμπληρώσουμε <laughs> και με άλλα. άλλα. Γιατί έχουμε μια διχόνοια τώρα οι Έλληνε εκεί, αν έχει δει στο παιχνίδι. Τσακώνονται, σφάζονται, κάτι τα γνωστά. Ναι, ναι, ναι. Θα ενωθούμε τώρα απέναντι στου Τρομερό. Εγώ και Καλά, εννοείται όλου. Εγώ προτείνω στον Τούρκο που έχει τι ιδέε και κάνει την παραγωγή να το κάνουμε την επόμενη φορά, θα είναι και πιο ωραίο, να διαλέξουμε βραχονισίδε. Mm. Ποιο θα τι καταλάβει πρώτο. Όποιο την καταλάβει παίρνει τη βραχονισίδα. Να κερδίσει κάτι, να κερδίσει. Οικ τουρκικά, οικ ελληνικά. Να. να πηγαίνουν στα ήμερα, να τελειώνουν και με τα Εδώ Ήμια. είναι η Ελλάδα! Ναι, Εντάξα, δεν έχω θέμα, ό,τι πούνε να παλέψουν, να σκοτωθούν. Όποιο κερδίσει έτσι θα λύσουμε τι γκρίζε ζώνε του Αιγαίου. Να ξεδίνουν και λίγο, όχι με στη βουλή όλη την ώρα, να ξεδώσουν λίγο. Και αυτά πάει στη βουλή. Ποιοι ξεδίνουν με αυτήν βουλή με αυτά, αυτοί που θα πηγαίνουν απ' έξω για την πραχονισίδα. Αυτή δεν ξέρω. Αυτοί στι βουλέ. Α, δεν ξέρω εγώ. Όχι, είναι και περισσότεροι. Mm. Οπότε να λύσουμε έτσι το θέμα των γκρίζων ζωνών. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το θέμα και να αμφισβητούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Κάνουμε τα πάντα μα παρουνισή και κάθε βράδυ με στο σπίτι έχουν πάρει τα πάντα. Επίση φέτο φοριέται το λαχανί σε ζώνη, όχι τον γκρι. Είναι ξεπερασμένο. Πάει η ζώνη. Πάει με όλα, αλλά δεν είναι εποχή του. Έχει ναι. περάσει. Είναι μήνυμα, έχει περάσει πριν τρία-τέσσερα χρόνια. Κάποιος που φοριέται Έχουμε επιστρέψει στα φλωρά. Κάποιο που φοργέται με όλα και πάει με όλα είναι ο Αλέξη, ο οποίο δεν, δεν μπορεί να διανοηθεί. Έχει θέματα νοημοσύνης όπω ακούσαμε πριν, και γενικώ θέτει κάτι ωραία ερωτήματα. Αντί να μα λέτε αυτά τα μελωδραματικά πελεθνική ευθύνη και ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει, πείτε την αλήθεια. Μέχρι που είστε διατεθειμένο να φτάσετε. Πόσες φορές ακόμα εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί να πάρετε νέα μέτρα και ακόμα πιο σκληρά. Έλεγε προς τον Σαμαρά, ρωτούσε προς τον Αντώνη Σαμαρά και με ύφος, γιατί τότε ο Σαμαράς ως επιχείρημα τι είχε, τι έλεγε ο Σαμαράς. Πιο απ' Σαξιστόρι. Όχι, όχι. Τι. Το άλλο Που πιάνει τα πάντα ανεξαρτήτω του success story, Αυτό που λέει και τώρα λέξη τη Το κάνουμε γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική, Ά, γιατί πρέπει να μείνουμε στην Ευρώπη. Την πλάτη στον τοίχο, την πιστόλη στον κρόταφο, Ναι, στον Και, και ότι η άλλη λύση είναι χειρότερη, οποιαδήποτε εναλλακτική θα είναι χειρότερη. Άρα μένουμε εδώ που δεν είναι τόσο χειρότερα τα πράγματα και είναι καλύτερα όλο αυτό που βιώνουμε και που έρχεται. Οπότε αυτά τα επιχειρήματα που τα έλεγαν εκείνοι επαναλαμβάνουν τώρα δι' του ΣΥΡΙΖΑ και η άνελια. Λέει, ακριβώ τα ίδια επιχειρήματα. Υπάρχει η άρα του κράτου. Πώ δεν υπάρχει. Ε, εντάξει, όπω ευρώ ματισμα του υπογραφέ, θα εμβόλουμε και του λόγου. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει όμω και ο φίλη, ο οποίο φίλη βγαίνει και. Ακόμα υπάρχει ο οπάρχει φίλη. Φυτώ αυτή η συζήτηση στη Βουλή και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ο φίλο. Ο οποίο φίλη βγαίνει με ένα ύφο και καλά θέλει να διαφοροποιηθεί ότι λέει κάτι σοβαρό και αριστερό στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ. Α, καλά. Και έτσι γίνεται ακόμη κωμικό. Γίνεται ακόμα κομικό σε αυτά που λέει, παρνά παράδειγμα. Αύριο ψηφίζουμε τα νέα σκληρά μέτρα με τα θετικά αντίμετρα ω προπόθεση για την ελάφρυνση του χρέους. Η ψήφα είναι ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση τη Αριστερά. Τη Αριστερά όχι ω μη χείρων, αλλά ω τη ιστορική δύναμη που με συγκροτημένο σχέδιο μπορεί να εκπροσωπήσει την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη Ελλάδα. Δεν εγκαταλείπουμε, δεν παρετούμαστε, συνεχίζουμε. Βλακίες, βλακίες λέξεις στη σειρά Μπράβο Λέξη είναι ιστορική δύναμη αριστερά που συνεχίζει και θα είναι η ελπίδα Νομίζω γίνεται διαγωνισμός κενότητας λόγου Όχι. Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, Γενικώ. Το έχουμε ζήσει από Βενιζέλου έχει ξεκινήσει, ναι, τώρα ναι, ναι. αυτό έγινε πολύ μόδα αλλά Έχει παραπάει, μου φαίνεται. Ναι, έχει Να λέμε και, και να μην λέμε. Με, με αριστερά. Ναι, με αριστερά, αλλά λιδές, με στόχο πα, παραπανήσιο από, από το περιεχόμενο. Να ξέρει όμω ότι ο Φίλι προβληματίζεται. Α, δεν α, είναι. Ακόμα. Ναι, ναι, όχι, όχι ακόμα. Τώρα προβληματίζεται. είναι η ώρα του προβληματισμού. Δεν oh, είναι. Γιατί ε, ενώ είπε ότι στηρίζουμε την αριστερά, θα την ψηφίσουμε ω δύναμη, ιστορική δύναμη, ω ελπίδα, όχι ω μη χείρον κτλ. Για ποια αριστερά λέει. Δεν ξέρω. Μάλλον το ΣΥΡΙΖΑ. Ρώτησε το Άμα τον Δήμα. Καλά. Ναι. Ε, την ίδια ώρα αρχίζει και διατυπώνει του προβληματισμού του για όλα αυτά που γίνονται. Με την ψήφιση των σημερινών μέτρων Φτάνουμε στα όρια έναντι των πεπιθήσεων τη αριστερά αλλά και των αντοχών τη κοινωνία. Για τη δική μα αριστερά, η ηθική τη πεπιθήση συναρτάται με την ηθική τη ευθύνη. Υπάρχει όμω ένα σημείο που αν υπερβεί τι πεπιθήσει σου, υπονομεύει τη δυνατότητα να ασκήσει την ευθύνη σου. Προβληματίζομαι. Ασκείς άλλα για την ευθύνη σου όταν καταργεί την αργία της Κυριακής, όταν εξαναγκαζόμενος έστω χάνεις το βέτο και διευκολύνεις τις νομαρικές απολύσεις, όταν κατάσχονται αδιακρύπτως τραπεζικοί λογαριασμοί, όταν παραχωρούνται κοψοχρονιά σε φαντς, στεγαστικά δάνεια και δεν προτιμώνται οι δανειολήπτες, προβληματίζομαι. Προβληματίζεται. Πώς oh, oh. προβληματίζεται, αν όλα αυτά είναι καλά. Τα οποία έτσι θα περιγράφει καταλαβαίνει ο καθένα δεν είναι καλά. Τουλάχιστον το να και κάποιο όμω που θίγει τι αξίε, τι αρχέ, τα θέματα ουσία, όχι τη καθημερινότητα μόνο. Ναι, ναι. Προβληματίζεται, αλλά ναι, τι Τι δίνει σε όλα αυτά. Ο, ο προβληματισμό οδηγεί κάπου. Δεν θα είναι εγώ όμω, θα γεννήσει κάποια στιγμή ο προβληματισμό κάτι. Πάντα, πάντα ήταν, ήταν αυτό όλο των το, αριστερών αυτού του τύπου, οι διαπιστώσει, οι κενέ, ο φαινιακό λόγο. Τόσο απεχθή ήταν όλα αυτά. Και τώρα αυτή ήρθαν και στα πράγματα. Και συμπληρώνεται με όλο αυτό και με την καρέκλα όλο αυτό τώρα και γίνεται ένα εκρηκτικό μείγμα, αποθητικό τελείως. Ε, το κενό δεν μπορεί να περιγράψει όλα αυτά που λένε γιατί είναι και συνδυασμός εξαπάτησης, ασυνέπειας και προσπαθείς να βρεις λέξη να περιγράψει όλα αυτά που λένε και βλέπεις ότι και οι λέξεις είναι πολύ λίγε να περιγράψουν το μέγεθός τους. Τουλάχιστον παιδί μου. Να έρθει ο Κυριάκος που έχει να πει κάτι. Τι να πει ο Κυριάκος. Να έρθει ο Κυριάκος. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν να πούνε. Δηλαδή να, να, να, να, να δούμε μια, μια άσπρη μέρα. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Θα έρθει. Με την ευκαιρία είπα να πω και για τον Κυριακό ένα καλό λόγο γιατί δεν λέει και κανεί. Γιατί <laughs> δεν λέει και κανεί. Δεν είναι έχει και να πει και κανεί. Απλώ δημοσκοπήσει. είναι πρώτο, τέλειωσε. Άμα είναι ο Κυριακό πρώτο δημοσκοπήσει, τέλειωσε. Θα γίνει, θα γίνει και αυτό. Νομίζω δεν θα γίνει. Φοβάμαι ο Κυριακό Μητσοτακ... θα είναι η μυξωτακική παρένθεση τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η Το κάνουν μια χαρά. Δεν έχει θέμα. Δηλαδή... Τον βλέπω να τον πηδάει ο Μπακογιάννη νύχτα. Κατευθείαν. Παρένθεση, βλέπω τον Κυριακό. Παντρεύεται κιόλα τώρα. Έχει θέμα. Είμαι καλεσμένος, δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα να πάω να μην πάω. <laughs> Στις είμαι από τι εγώ. <laughs> είσαι από τι νύφε μεριά. Όχι του γαμπρού. <laughs> Όχι. Ένα πάσαμο είσαι τη Δεν ξέρω. Θα πα, πρέπει να πα, αυτά δεν γίνει. Τι δώρο θα το. Θα τους μόνο πάρεις. που με ψήνει είναι ο Τι να πάρω. Βάζω, ή πρεστοσίδερο. Το στιέρα, ή, <laughs> ή βάζω Έλεγα. <laughs> δεν ξέρω τι να Αλλά αυτή είναι Θα τώρα αυτή Δεν ξέρω, είναι. Οπότε μην με πάρει, είδα. Δηλαδή, το έχει εσύ ότι πήγε πριν το δελτίο να συντερώσει και ήρθα. <laughs> μάνι, μάνι με το φυσικό του συντερωμένο να παρουσιάσει το δελτίο. Okay. Ναι, δεν ξέρω κιόλα. <laughs> λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένη με αυτού του προβληματισμού. Έχει ο Φίλιπ στου δικού του. Έχουμε και εμεί στους δικού μα όμω. Προβληματίζομαι που λέει και ο Φίλιπ. Παρ' όλα αυτά θα ψηφίσει. Μπορεί να προβληματίζει δεκάδε. Κάποιος... Αυτό που δεν έχουν διαχωρίσει τη συνείδηση από την πράξη είναι ναι. φοβερό. Άλλα λέει η συνείδησή του, αλλά άλλα, άλλα κάνουν στην πράξη. Γιατί ο Σπίρτσι δεν θα κλαίει το βράδυ, πιστεύει. Ο άλλο ο Δημαρά του Νικολόγου. Δεν θα σπαράζει ο Δημαρά. Κάνουν δάκρυα, Δηλαδή, κάνουν... τι θα κάνουν. Με... Πήγα και ψήφισα, πάρτα έλεγα. Καρδιά, ε... Ε... Κάθε νοήμον άνθρωπο συμβαδίζει. Το θέλω, η σκέψη του με την πράξη του. Ναι. Εδώ έχουμε τελείω διαφορετικού δρόμου. Αριστερά πάει η σκέψη, δεξιά πάει η πράξη. Με... Τι, όχι, αυτό κάνουνε Και θα γυρίσει. Θανασίου μόνο. Με αθνασίου. δύο χέρια Έτσι να ακούγεται. Έτσι με τα δύο. Με τα δύο, όχι. Γυρί... Ναι, σε όλα επί δύο, θα λέω. Σε επί, επί δύο, Και για αυτού που δεν θέλουν. Ένα και για τον Άδωνη. Ναι. Επειδή ο Άδωνη δεν μπορεί, α πούμε. Γιατί... Θα τους κάνουνε ζήλε. Ψηφίζουμε <laughs> και δεύτερη φορά. Μέσα σε δύο χρόνια φέραμε μεγάλο μνημόνιο. Εσείς τι φέρατε. Ο Σαμαρά τα παρένθεση, ρε. Είμαστε παραπάνω. Προφανώ. Ο Σαμαρά παρένθεση. Ο Σίτο Τσίπρα είναι παραπάνω από το Σαμαρά. Πόσο έχει κάνει ο Σαμαρά, έχει κάνει δυόμιση χρόνια. Ε, ο Σαμαρά είχε βγει το 12 και έφυγε το, το 12 Μάιο και έφυγε το Νοέμβρη του 14 Δεκέμβρη. <laughs> Όχι. 15, ναι, 14, 15, ναι, ναι, ρε παιδί μου, ναι, ανέλαβαν οι υπηρεσίε. Πόση, έκλεισε δύο χρόνια. Ε, είναι παραπάνω ο Σαμάρα ακόμα. ακόμα παραπάνω. Ναι, γιατί είχαμε από το 12 μέχρι το 14 δύο χρόνια, συν, μέχρι το. είναι από Μάιο ως, Δεκέμβρη, πόσου μήνες έχουμε. Εφτά μήνες, μάμε. άρα ήταν δύο χρόνια και εφτά μήνε. Ετούτοι εδώ είναι δύο χρόνια και. Τι 2, έχουμε τώρα, μήνες, Μάιο. Πόσο είναι? 3 και 3 από Γενάρη, 3.5 Είναι λιγότερο. Αλλά το Σεπτέμβριο Γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο θα κάνουν τώρα, στο να Γκουμπά, κύριε Σαμαρά. Go back, κύριε Σαμαρά. Και... Η Μέρκελ είναι χαρούμενη με τον Αλέξη. Αυτό είναι το θέμα. Και περήφανη. Αν δεν είναι τόσο Μέρκελ... την έχει κάνει περήφανη πραγματικά. Και κάνει. χαρούμενος ο Αλέξη του... που κάνει περήφανη. Τη μάνα την, του την έχει κάνει περήφανη. Είναι, πραγματικά. Πήρε τηλέφωνο για τι Τα γνωστά. Τα γνωστά. <laughs> θα σου φέρω δώρο ένα μνημόνιο. <laughs> ναι, ναι. Δεν σου φέρνω γλάστι. Είναι πολύ παροχημένο. Θα ψηφίσω μνημόνιο. πάρω μέτρα όμω. Τα οποία μέτρα λαμβάνονται. Κατά, κατά εντολή των ξένων για να μπορούμε να έχουμε πλεονάσματα και χρήματα να πληρώνουμε τους τόκους τους ενώ πρέπει να φτωχαίνει εδώ ο ντόπιος πληθυσμός. Δηλαδή παίρνουν από τον ντόπιο πληθυσμό, συνεχώς, συνεχώς κόβουνε, κόβουνε, κόβουνε από τους ίδιους, από τους ίδιους για να έχουμε λεφτά να πληρώνουμε τους τόκους που αυτοί θέλουνε. Ε, Ωραίο είναι ο Ιωάννη. Αν τα σου πει και ίδιους, αλλά από αυτού που δεν ξέρουν να διαχειρίζονται τα χρήματά του. Δεν κόβουμε του εφοπλιστέ που ξέρει τι να κάνει. Εννοείται, ο εφοπλιστή ξέρει. Εννοείται, ο έμπορα, με, ο, ο μεγαλέμπορα και Α, αυτά. Ο, ο, ο, τον τον εφοπλιστή θα κόψουμε, είναι δυνατό. Ο εφοπλιστή ξέρει να κάνει διαχείριση. Προσφέρει και εθνικό έργο. Στον άλλο το σκιτζί πήγε και χάσε το σπίτι σου, βρε καραγκιόζη. Θα σου πάρουμε και τα λεφτά. Σωστό, καλά τα λε. Επιτέλου επικρατεί δικαιοσύνη. Εδώ είναι η όπω κάθε μέρα. Τηλέφωνο μην παίρνετε, το σηκώνει έξω η Ελισάβη, και είναι κρίμα. Ο Θόδωρο Πάκαλο βλέπω αφοδεύει στου ατέρια του, το πρωί δεν σε ένα κάτι... ραδιοφωνικό σταθμό άλλο. Κάτι πρέπει να κάνει. Δεν είναι κάθε ναι. μέρα δεν μπορεί γίνεται, γι' αυτό υπάρχει. Ναι, ναι, σωστό. Σα παρακολουθούμε εδώ στα mail, στείλτε. Η διεύθυνση είναι studio.com.br ή αν θέλετε να στείλετε σε MES, Real και το μήνυμά σα όλο αυτό στο 19:50. Σα βλέπουν και στο Twitter, Μάριο Καγή στον ήχο, πατώ το κουμπί για τι διαφημίσει. Στα τέσσερα και ανεξάρτητα, είμαστε στα τέσσερα και αυτή η κυβέρνηση στα τέσσερα. Ο Καμένος, ο Καμένος, από παλιά και τώρα. γιατί Τέτοια είναι η σήμερα. Αν δεν πα σήμερα στα τέσσερα, πότε θα πα. Επειδή είναι και το τέταρτο, είναι και στα τέσσερα. όχι κάτι το πρόστιχο. Λέει εδώ ο για την Τζάκρη που λέγαμε πριν. Δεν είναι μόνο που ψήφισε τα τέσσερα μνημόνια, και εδώ τέσσερα. Η Τζάκρι είναι που υποσχέθηκε περισσότερα και το κατάφερε. Τώρα βέβαια αντί από Είναι από ψισταριές και σουβλατζίδικα Αλλά δεν να τις πεις ότι δεν έκανε την υπόσχεση πράξη Όντως έχουμε πολλά φουγάρα Λέει εδώ ο Καλωσένας Ο Τσολιάς θα κατέβει κατέβησε καμιά πορεία ως Τσολιάς Είσαι πνευματικός τρόλιγέτης Ναι Να κάτε βαφμητρολικέ. Τα μηνύματα από Λάιδη Κωνσταντιάρη τα πέμπτη, όχι τα παίρνουμε. Τα παίρνουμε και τα διαβάζουμε. Να η απόδειξη. Και η Μαρία, η Μαρία τώρα εδώ μου αρέσουν αυτοί, αυτοί οι ακροατέ, είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχουν βάθο σκέψη, έχουν ποικιλία πολυεπίπεδη. Αυτό η ακροάτηρα που θα ακολουθήσει τώρα λέει: Οι Σιριζέ είναι ψεύτε πολιτικοί αλήτε κλπ. Οι άλλοι μα έφεραν εδώ με κλεψιές και αρπαχτέ. Τι είναι Λεβέντε. Τι είναι ρε, Λεβέντε. του Χάτζη, τι να πείτε, Μαρία. Λέει εδώ η Μαρία: Ότι δεν έχουμε πει ποτέ για του άλλου. Η Ελληνοφρένοι δεν πει ποτέ για του Δηλαδή τώρα, μόνο για τον το, το τζίπρα, λέει τα τελευταία δύο χρόνια, είκοσι χρόνια πριν που ήμασταν, δεν λέμε. τίποτα. Μετά τον τζίπρα πονάει. Λίγο <σχ> γιατί πιστέψανε κάποιοι και λυπάμαι. Τώρα, ναι, πολλοί, επίσης, Βλέπει το, τη ζωή τη και εμά μέσα σε αυτήν ε, δύο χρόνια πίσω και την επόμενη μέρα. Δεν, δεν βλέπει παραπέρα, δεν ανοίγει παραπέρα ο Ότι ε, λέει για μα εδώ θα μπορούσε να το πει για τον οποιονδήποτε. Ότι... Σύρριζα, αγάπη μου. Εύκολε απαντήσει σε όλα. Αυτό, αυτό, Κοντή σκέψη, σκέψη αυτό και τέλο. Αυτό είναι. είναι. Ανύπαρκτη σκέψη. Ναι, αυτό, Ευνουχισμένη τάξη, σκέψη. Κοντή Ευνουχισμένη... σκέψη Είσαι σε ριζαίο. Ποια είναι ο υπάλληλο στην Ελλάδα. Ευνουχισμένη σκέψη. Δεν θέλει να μας του Χατζηνικολάου να να πει κάτι. Όχι, όχι. Οποιοδήποτε δεν λέει κάτι που αρέσει στη Χ Μαρία είναι υπάλληλο κάποιου. Εντάξει, η Μαρία που είναι, ποια είναι υπάλληλο. Κανένος. Συνείδης είναι ελεύθερη Μαρία. Μα φαίνεται ναι. από αυτά που σκεφτεί. Είναι... Πού να δουλεύουμε Ελεύθερος Μαρία. Άνθρωπος. Πες σε ποιο ραδιόφωνο να είμαστε. Ποια τηλεόραση. Όχι δεν λέει αυτό. Εννοεί ότι εκεί που δουλεύεις λες αυτά που θέλουν να πούνε τα αφεντικά που είσαι. Από πότε. Δεν ξέρω. Δεν μας Ή μάλλον από πότε <laughs> το κάνουμε εμείς. Δεν ξέρω. Λοιπόν φεύγουμε από αυτά. Πάμε λοιπόν στο Τσίπρα που τόσο πολύ αγαπάει και η Μαρία προφανώς ε, Ο Αλέξης Τσίπρας επειδή θα φορέσει τη γραβάτα τη Δευτέρα να, Πρόβα έχει γίνει ξέρει ε, Ή θα πάνε τις κουμποτές βάζω τα παιδάκια ε, του, του κλόν κάτι κίτρινες μεγάλες θες, Και μια κόκκινη μύτη Κουμποτέ, κουμποτέ με λαστιχάκι Κόκκινη μύτη τώρα Πώ θα την κάνει Πολύ, μπαίνει, πολύ μεγάλη μύτη για να την κάνει κόκκινη Όχι μπαίνει Η Τσίπρα είναι λίγο μακριά έχει παραπάνω. από πάνω, έχει προσαρμογέα. Έχει ναι, παγού. αλλά μα είναι μισό μέτρο η μύτη έχει φτάσει από το ψέμα, δεν θα δεν πάει έχει δί. φτάσει θα μισό μέτρο από το ψέμα Πόσο η μύτη. Ρώτα τη Μαρία που έχει φτάσει. Α, η ναι, Μαρία δεν το βλέπει για ψεύτη. Εσύ το βλέπει ψεύτη και μόνο αυτόν. Το Σαμαρά, δεν λες κάτι για το ότι ήταν Ο δεν ήταν ψεύτη, ήταν Ο Η αλήθεια είναι Δεν ποτέ. Βγαίνανε και λέγανε Μη μου κλέβουν τη δόξα, ή Τόμψεν, έλεγε ο ε, Ναι. Τα λέγανε χήμα, κοινικά, εγκληματούσανε, Άρα αυτό που πήγε. ήξερε. Που πήγαινε. Ναι. Εννοείται. Τώρα μου πει και Τζίπρα, είπε: Έχω μνημόνιο και. <laughs> ψηφίστε <laughs> με, έχω φέρει μνημόνιο. Και το ψηφίσανε. Το πει, αυτό. Στις εκλογές δεύτερε. Του 15. Ναι. Ναι, είπε για το μνημόνιο που είχε φέρει μόλι αν έρθει. Ναι, αυτό. Μήνες πριν αυτό. Είχε Άρα ειλικρινή κι Δεν είχε, και... πει, ναι, χρόνια... ε, είχε πει θα φέρω σε δύο χρόνια. Ναι, αλλά έξι μήνε πριν κάποιο άλλο το είχε πει. προηγούμενοι εδώ... τα είπαν αυτά. Όλο αυτό που φέρνει σήμερα μα το είχε πει. Ε, μανία. τα είπε αυτά. Η προηγούμενη κυβέρνηση από το Σεπτεμβρίου τα είπε αυτά. Ποια είπε αυτά. Ότι θα φέρω, δεν θα φέρω και θα κάνω. Όχι, τα σημερινά τα έχει καμία κυβέρνηση. Είναι Ναι, είναι και καινούργια, δεν τα έχει πει τις καμία τέτοια. Τι και αυτά τι είχε ο πρώηγο πρωθυπουργό από τον Τζίπρα. Μα και εγώ αν ο ήθελα τσίπρας, δηλαδή, να το παγιδεύσω, αλλά έτσι θα το πήγαινα. Θα ξεκινούσα, θα έλεγα τα πάντα και έξι μήνε μετά θα το μεθόδευα σε ένα διέξοδο και θα έλεγα μέσω εκλογών: βγάλτε μένα για να το κάνω έτσι όπω το έχω μεθοδεύσει και είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι θα εγκληματούσα. Δεν θα έκανα κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ένα φίλο εδώ έχει απορία. Θύμιο και αποστόλιο, καλό μεσημέρι. Έχω μια απορία. Αν το απόγευμα πάρω την Τουντούκα και φωνάζω Τσίπρα κοπρίτη ξεφτιλισμένη αλίτη Κινδυνεύω να διωχθώ ποινικά. Αναμένω τα φώτα σας Όχι, Μωρή, κάνω τι θε. Κάνε. Σιγά-σιγά. Τα μάτια είναι άπλα. Το βλέπουμε. Καθημερινά. Τα έχουν αφοπλίσει τα μάτια, ούτε έχουν σπρέι ούτε. Δεν τίποτα. Λοιπόν, ο Τσίπρα για την γραβάτα, κάτι παλιό. Στο επόμενο ταξίδι σας όταν γυρίσετε από την Αμερική θα έχετε φορέσει και γραβάτα. Ξέρετε τι είναι από αυτά που γράφονται στο Twitter. <laughs> <laughs> Νομίζω ότι ε, ακριβώς για λόγους επικοινωνία και όχι ουσία. Θα είναι yeah. πολύ δύσκολο να φορέσω γραβάτα, κυρία Στάη. Να κάνω αυτή τη χάρη σε ορισμένους. πρέπει να κάνω ένα πράγμα. Να σταθώ στις αξίες Και στι θέσει με αξιοπιστία. Μάλιστα. Δεν μπορεί και εγώ και ο Τσίπρας ναι. άλλα να λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει με το Τελειώσαμε μετά. Μετά θα έχετε απέναντί σα τον Μιχαλολιάκο και θα συζητάτε και δεν σα το εύχομαι. Όχι το θέμα. Άρα λοιπόν κυρία Στάη, ελπίζω η συνέπειά μου να μην είναι μονάχα στο ότι δεν θα φορέσω γραβάτα. Όχι καλέ, είναι δυνατόν. Mm. Σε συνεπή σε όλα, στο μόνο που δεν είσαι είναι η γραβάτα. Όλα τα έχουν συμπληρώθει, βάλει τίκ. Να μην φέρω μνημόνιο. Να μην κόψω συντάξει. Να μην μειώσω μισθού. Να μην αυξάσσει οφρολογία να, να μην πέσει για, το αφρολόγητο. Για 99 χρόνια το όλη τη δημόσια περιουσία. Να μην ξεπουλήσω ΔΕΗ. Όλα τα και έχει κάνει. Και να μην κάνει, βάλω γραβάτα. Όλα τα έχει κάνει. Το τελευταίο τώρα με τη γραβάτα ένα παίζει ένα θέμα. Πέζει, Αλλά πέζει, ναι. Ναι. να σου πω, α είναι συνεπή και σε ένα θέμα. Καλά, ναι. Σένα. Από τα το 200. Το τελευταίο τικ, ναι. ναι. Να μην ξεχάσου όλα τα παραπάνω. Να μην ξεχάσου όλα τα παραπάνω. σωστό. Α είναι όμω και σε ένα έχει και για το μάτι που λέμε, πώ λέμε, βάλω Κατάλαβε. Αυτό α αυτό. Αυτό το κάνει. <laughs> αυτό το λέω ο κόσμο. Αν βάλει το βραγί ανάποδα, το κάνουν κάποιοι. Για το μάτι, ναι. Και τι το κάνει κάποιο για το, το μάτι. Δεν έχω καταλάβει το ανάποδα, εννοεί μπρο ή μέσα έξω. Το Γιατί το κάνει κάποιο για να μα πει. Το string μπρο πίσω, κόβει σε άντρα. Θα έλεγε βάλει το string σε άντρα, είναι θέμα. Έλεγει, ε, σε γυναίκα είναι μια ή άλλη. Ε, Θα έλεγε βάλει το string σου ανάποδα. Το string τι είναι. Όλα όσε παροιμίε, το έχουν προβλέψει όλα, δεν είναι στην τύχη. Όταν βγήκαν οι παροιμίε δεν είχαμε string. Ναι, αλλά επικαιροποιούνται οι παροιμίε. Επίση, το μέσα έξω ναι. είναι και αυτό λίγο σχάμα. Έχει ακουμπήσει το τζιν, έχει κάνει χειράνι. Του συγχαίρετε να βρει το μέσα έξω να κουμπάει το πιπί σου. Όλα αυτά για να μην σε ματιάσουν. <laughs> <laughs> <laughs> για να μην σε το ματάκι. <laughs> Μπορεί να κρεμάσει και το ματάκι να τελειώνει η δουλειά. Να μην, μην σε ματιάσουν. Για να με μάτι, τέλο. Δεν σε πιάνει ούτε ασθένει ούτε τίποτα. Ωραία. Κάνε αυτό λοιπόν. Τι έχουμε στη συνέχεια, έχουμε ένα δραγασάκι. Ο δραγασάκι, λοιπόν, χτε που κάναμε εδώ την εκπομπή. Τι είναι ο δραγασάκι. Αντιπρόεδρο. Αχ, κάναμε την, το. την εκπομπή. Τον, Τον παίρνει κανεί τηλέφωνο να του λέει. Είσαι αντιπρόεδρο, ε. Το θυμάται. Ξέρω Αν το θυμάται. θυμάται Ξέρει αυτό. Είναι καταρχήν σοβαρό. Πρώτον. Α. Είναι σοβαρό με τα σοβαρά μυαλά. Είναι παλιό αριστερό, προέρχεται από το ΚΚΚΕ. Παραλλήγοντα και γραμματέα του ΚΚΕ. Ναι, περάσαμε και τέτοιε καταστάσει κάποτε. Λοιπόν, τώρα πάντω είναι αντιπρόεδρος εκεί της κυβέρνηση. Και χθες στη Βουλή παραπονέθηκε επειδή θυμούνται διάφοροι παλιές δηλώσεις τηλεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε ότι δεν θα ψηφίσουν μέτρα. Να ακούσουμε καταρχήν μια παλιά δήλωση του Τραγκασάκη που έλεγε ότι δεν θα ψηφίσουν μέτρα. Άρα, έτσι όπως είναι τώρα δοσμένα, η κυβέρνηση τι λέει, ούτε ένα... ούτε ένα τίποτα. Δεν ψηφίζουμε νέα μέτρα εφόσον μέτρα εκτό τη συμφωνία. Το συμφωνία του Αυγούστου λέει: Εδώ το αρχικό μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παλιά, παλιά πριν 5-6 μήνε. Στα νέα δεν θα ψηφίσουμε μέτρα, γιατί τότε έπαιζε στην επικαιρότητα. Υπάρχουν ότι θα έρθουν μέτρα, θα πιέζουν οι δανειστέ. Όχι, λέγανε, ακόμη και αν μα πιέσουν, έχουμε πάρει τα μέτρα του τρίτου μνημονίου. Δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Τώρα φέρνουν τα, τα μέτρα που λέγανε οι δημοσιογράφοι και η αντιπολίτευση και εκεί και, και. Χθε λοιπόν στη Βουλή ο Δραγασάκης είπε. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω μια απάντηση στους γεμπελίσκους της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι κόβουν και ράβουν δηλώσεις από το παρελθόν και να κατασκευάσουν σχήματα προπαγάνδας αλλά και άλλου, διότι βλέπω και άλλοι τα λένε αυτά, τι λέγατε τότε, κανένα μέτρο κλπ. και θέλω να πω ότι σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον δεν είναι καλό τίποτα από όσα είπα στο παρελθόν στην αρχή της διαπραγμάτευσης και θα έλεγα και σήμερα τα ίδια αν δεν είχαν μεταβλητήθεια δεδομένα. Επέστονται, τα δεδομένα αλλάξανε, οπότε αλλάζουν και οι δηλώσει και οι πρακτικέ και οι αποφάσει και τα μέτρα και οι περικοπέ και τα χαράτσια. Αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα, Άρα καλά και να κάνει. Και Είναι συνεπή, συνε... συνεπή. Με τα παλιά συνεπή. δεδομένα θα πάει. Όχι, όχι. Έπρεπε όμω όταν έλεγε δεν θα πάρουμε νέα μέτρα, έπρεπε να πει εκτό να αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά δεν το έλεγε αυτό τότε. Είναι παιδί μου. Είναι σαν τον το κομμουνισμό, α πούμε, που λέμε. Δηλαδή... Ότι τα είδαμε τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Σε άλλα δεδομένα. Άρα, Τι σαν κομμουνιστή και ο τραγασάκη. Που λένε. Δεν λέμε αυτό. Τον έπεσε ο κομμουνισμό. Να, τα είδαμε πώ ήταν ο κομμουνισμό, το δοκιμάσαμε. Σε άλλα δεδομένα. Τι επιχείρημα. Αυτό που λένε. Άρα και ο τραγασάκη. Όχι, δεν είναι αυτό παρόλα αυτά. Αυτό λένε. Τι λένε. Έχει άλλο λένε. Είδαμε τότε, το κομμουνισμό, το δοκιμάσαμε. Δεν λένε άλλα δεδομένα. Όχι, αυτό το λέω εγώ. Σε, Α, άλλα, δεδομένα, ναι, ναι. σε άλλα δεδομένα το δοκιμάσαμε. Άλλο τώρα, άλλο τότε. Ναι. Επειδή δεν έχει άλλο τότε. Πώ δεν έχει ο τραγασάκη όπου ήταν. Δεν ήταν από τα καθεστώτα αυτά που έφυγε. Τίποτα άλλο κουκουέ έχει να μα δώσει. Το κουκουέ πέρα από το τραγασάκι και όλου αυτού. Το, το τζίπρα. Και το τζίπρα. Ευχαριστούμε πολύ. Μα πρικήσαν πολύ ευχάριστα. Και, και καμιά δυακοσαριά αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ευτυχώ όλοι αυτοί έφυγαν εγκαίρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή είναι ένα κράμα. Δεν κάνει σήμερα. Δεν γίνει πρωθυπουργό αν δεν φύγει εγκαίρω από την ΚΝΕ. Πρέπει να φύγει εγκαίρω από την ΚΝΕ. Να προχωρήσει στη ζωή. Το κράμα Πασό κουκουέβγάζει ΣΥΡΙΖΑ. Θεέ μου. Ναι. <μφου> <μφου> ναι, αυτό βγάζει. Ναι, ε, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ Μιατς. βοηθητικό. Να σου πω. Ε, ο Δραγασάκη. Να, επειδή προφανώ ενοχλούνται όλοι αυτοί με τι παλιέ δηλώσει. Δεν ξέρω είναι ο Δραγασάκη. Γιάννη. <μφου> τα στοιχειώδη. Είχα ξεχάσει την υπαρξή του. Γιάννη Δραγασάκη. Ναι, <μφου> θυμάμαι, είχε φύγει, είχε κάνει. Όχι, Φλαμπουράσει, έχει χαθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Γιατί τα θύματα αν κρύβονται, α πούμε. Γιατί σκέφτονται. Α. Αυτό Ο Καρανίκα, ο Φιλαμπουράρη, κάθε μέρα σκέφτονται. Δεν μπορεί να βγαίνουν να, έξω. Ναι, ναι. Όχι, Μόνο σήμερα. ο Τζανακόπουλο βγαίνει ω η έκφραση αυτή τη ομάδα. Καλά, ο Καρανίκα δεν βγαίνει και έξω, γιατί τι θα κουβαλάει τη τηλεόραση έξω, βλέπει έξω. δεν <laughs> δεν μπορεί να βγαίνει μια συσκευή. Σιγά, τώρα, Βέβαια ναι, τώρα με το... τα τηλέφωνα μπορεί. Δεν είναι, να... αλλά δεν το ίδιο. τη τώρα στι 8 ίντσε από την αντίθεση 50. Δηλαδή. Φαντάζομαι οι συσκέψει του Μαξίμου δεν γίνονται μία με τέσσερι. Τι ώρα είναι η Μενεγάκη. Δεν γίνονται, όχι. όχι. Εκεί την ώρα είναι ιερή τελείω. Καλά που ξεκίνησε ο Πετρετζήκη και τελειώνει λίγο νωρίτερα η Μενεγάκη ναι, να βλέπουν ναι. και τον Καρανίκα λίγο. Εν πάση περιπτώσει έχουν πρόβλημα προφανώ με αυτέ τι δηλώσει, οι οποίε δεν είναι παλιέ. Είναι πριν ένα μήνα, δύο, τρει, τέσσερι μήνε που λέγανε όχι, άλλα μέτρα. Yeah. Τώρα ω λάστιχο ως συνείδηση που έχουν, ω ανύπαρκτη συνείδηση και ω καραγκιόζη που είναι γενικότερα και αδίστακτοι, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, αλλά ούτε οι ίδιοι πείθονται. Ούτε και κανεί, και αυτό είναι μέσα στην όλη μαυρίλα. Άντε να το πει και διασκεδαστικό που βλέπει να ξεφτιλίζονται πραγματικά όλοι αυτοί που ψηφίζουν τέτοια μέτρα. Γιατί όπω ξεφτιλιζόντουσαν και οι προηγούμενοι που κάναν τι κότε ή μισή που άλλοι καμάρουν που τα ψήφισαν, έτσι ξεφτιλίζονται και αυτοί. Και δεν είναι μόνο ότι εγκληματεί κάποιο, αναγκαστικά ξεφτιλίζεις όταν μπλέκει με όλα αυτά. Και αυτό είναι ωραία κάθαρση. Πραγματικά ωραία κάθαρση. Βάλε διαφημίσει για το επόμενο του Αδώνηδο είναι λίγο μεγάλο και θέλουμε χρόνο για να ασχοληθούμε με αυτό. Σήμερα έχει και συλλαλητήρια το βράδυ πάλι. Ε, βλέπω τον καιρό. Ζακέτα να πάρεις. Ξέρω τι διαθέσει. Ζακέτα σίγουρα. Ε, Ζακέτα σίγουρα. Ζακετούλα χρειάζεται. Επειδή όλα είναι ανάμεικτα σε αυτόν τον κόσμο και όπου βρεθούμε και δεν γίνεται τίποτα. Ε, κάτι γίνεται. Αυτά που γίνονται εν περιπτώσει δεν σα αρέσουν προφανώ στου πολλού. Το βλέπω, το καταλαβαίνω. Δεν σα άρεσουν και τα μνημόνια. Όλα μαζί όμω δεν γίνεται σε ένα μυαλό να χωράνε, ή το ένα ή το άλλο. Κάτι πρέπει να. Λειτουργήσει διαφορετικά. Βλέπω εδώ κάτι τίτλους τώρα κακεντρεχών συναδέλφων στο Twitter. Τι για ότι είναι μια βάντα το σημερινό επεισόδιο του survivor και το αυριανό στην κυβέρνηση. Α, ο Μουρούτης θα γράφει αυτό Όχι, δεν Α. τα γράφει ο Μουρούτης Ποιος τα γράφει, είναι διάφοροι στο Twitter. Μουρούτο το Όχι. Α. <Πιέβαια> με το σκεπτικό ότι <Σιέβαια> σήμερα που ψηφίζονται τα η, μέτρα. Αυτή τη που λένε ότι έχει συνοηθεί ο Σύριτζα με τον Κασιδιάρη για να <Σιέβαια> κάνει το επεισόδιο να προσανατολίσει. Όχι, όχι, όχι. Ήδησε. Δεν το <σχελίδαι> όχι, από ό,τι βλέπω. <σχελίδαι> <σχελίδαι> Γράφουν πάντω εδώ στο διαδίκτυο. Διαδίκτυο, τώρα με ό,τι σημαίνει αυτό. Ότι επειδή δεν είναι πρόκειτο σήμερα να δούμε survivor. Γιατί μπήκε ο τελικό Ελλάδα-Τουρκία που θα σπάσει τα κοντέρ προφανώ και την ίδια ώρα στη Βουλή θα ψηφίζονται μέτρα δολοφονικά κατά του λαού. Είναι τυχαίο. Αχα. Που μπήκε σήμερα το επεισόδιο, γιατί μπήκε σήμερα Πέμπτη. Δεν είχε Πέμπτη η σήμερα είχα πέμπ. είχαμε σκοπό να γυρίσουμε όλοι στη Βουλή, α πούμε. Δηλαδή το 70% του survivor που δεν είχε. Όχι. θα κοίταγε Βουλή για αυτό που τον αφορά για τη Όχι. ζωή του και τα παιδιά του. Ο, κάποιοι μπορεί. Ο, κάποιοι, ε, κάποιοι, και τώρα μπορεί. Δεν Τόσο φαραντισμένοι. Όχι, γιατί είναι εθνική σημασία. Είναι εθνική σημασία. Τεχνίδι. Ναι, ωραία. Τεχνίδι. Αυτό ιστορικών εξελίξεων. Θα πάει ο καμένο είναι το μαντιτορπιλικό. Ναι, ναι, Είναι και ο Σάκης τον Άγιο Δομήνικο Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά εθνικά θέματα Δεν τα ξέρεις, δεν τα λέει κανείς αυτά Για το Σάκη το ξέρω Μπράβο, για το, το γάμο πήγε για και το... αυτός Ποιο γάμο Του Τούρκου Ποιος Τούρκος Παντρεύεται το παραγωγό Ο Ακούν Νομίζω Εξά. Μια λεγάμενη. Εκεί στον Άγιο Δομήνικο Μια γυναίκα του πέφτει και αυτού Εφού το έχουν κάνει σπίτι του. Σωστό Θα δει που θα τσακωθεί η Ελλάδα και η Τουρκία για τον Άγιο Δομήνικο. Όπως θα, θα το κάνουμε γκρίζα ζώνη και τον Άγιο Δομήνικο. Πολύ μπλέξιμο πέφτει πάνω εκεί. Αλλούς την... για όλη τη μάνα, γκρίζα εκεί ζώνη. Εκεί να πάμε. Μια γκρίζα ζώνη <laughs> στο διαόλου. Θα βγει ο Ερντογάν και θα πει είναι δικό μα. Η παραλία των μαχητών είναι δική μα. Έτσι και το πει θα γίνει χαμό. Πάρε το Καστελόριζο, πάρε τη Ρόδο, μη πάρει στην Μην πάρει την παραλία των μαχητών. Τι είναι το, το Καθελόριζο, Γκαριάκη. Έχει δει τέτοια απλάνα από το Καθελόριζο. Δεν έχει φίνικε, ούτε καροίγιο. Ωραία, έτσι και ξεμείνει εκεί, είναι ειτικό. ο φταίδε μόνο έχει να φάσει. Και ο φταίδε τρώμε και εδώ. Δεν, είναι, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, α τα αφήσουμε όλα αυτά. Πάμε ναι, σε μια ιστορία σηματε. του παρελθόντο. Γιατί έχει σημασία ποιο τη λέει και κυρίω οι πρωταγωνιστέ. Τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Αυτό λοιπόν ο Καύλη ερωτεύτηκε τη γυναίκα του και ω ερωτευμένο όταν πολύ πιο ωραία από όλε Πιστεύοντα κάτι τέτοιο, δεν έπαμε να εκθιάσει τα θέληκτρα τη γυναίκα του ένα από του υπεσπιστέ του, τον Γίγη, γιο του Δασκύλου, τον οποίο παραγαπούσε και στον οποίο εμπιστευόταν τι σπουδαιότερε υποθέσει του. Έπειτα από λίγο, επειδή ήταν τη μοίρα γραμμένο να εκλείψει ο Καύλη, είπε στον Γίγη τα εξή. Γίγη, επειδή νομίζω ότι δεν με πιστεύει όσα σου λέω και την ομορφιά τη γυναίκα μου, για τα αυτιά δυσκολότερα πείθονται παρά τα μάτια, προσπάθησα να τη γυμνή. Αλλά ο Καύλη επανέλαβε. Γίγη. Έχε θάρο και μην φοβάστο εμένα. Όταν για σα το δοκιμάσω, ούτε τη γυναίκα μου, η οποία καθόλου δεν μπορεί να σε βλάψει. Δεν θα διευθετήσω τα πράγματα έτσι ώστε ποτέ να μην υποπεθύ ότι την είδε. Ο Κάβουλει, όταν ήρθε η ώρα του ύπνου, έφερε το στο σπίτι και έπειτα από αυτά σχεδάνα αμέσω και η γυναίκα του. Ο ΓΥγιστον παρατηρούσε, η, Ο δεν παρατηρούσε, η, Ο δεν παρατηρούσε η ώρα γνώμηταν και μετά ενώ εκείνη έσκυψε την πλάτη και τεθώνο προ το κρεβάτι, αυτό βγει κρυφά. Όμω η γυναίκα τον είδε όταν έβγαινε. Και κατάλαβα τον έργο του συζήκου του. Κατέπνεξε σιωπηλά την προσβολή και προσπήθο δεν κατάλαβε τίποτα. Έχοντα την ψυχή τη στην έτσι φτάσαμε στα μνημόνια σε Ο Γίγις. Και ο, ο άλλο <laughs> κάνουν όλα αυτά τα που ακούσαμε. Και την έχουμε κόψει λίγο την ιστορία γιατί την κρατάει πέντε λεπτά. Μα τι διάβαζα Στην ουσία μείναμε. Εμπειρικό. Oh, yeah. Όχι, <laughs> η ιστορία από αυτά τα βιβλία που πούλα. Πηγαίνετε, πάρτε να διαβάσετε τα υπόλοιπα. Τι, δεν χρειάζεται τώρα να σα λέμε. Όχι, αβεβαιότητα. Τρελεράκι ήταν. Τρε, ήτανε. Θεέ μου, τι ήταν αυτά. μέρα ημέρε. Αν την άλλη εδώ που λέει. Δεν μπορεί να ακούει και ο κόσμο τέτοια. Λέει μία εδώ, έχω σουγά μήνυμα που λέει mm. Θημιό. Ναι, <laughs> έτσι πω, το λέει. Αγαπητέ Θημιό, λέει. Καλός είναι ο αποστόλης, δεν λέω, αλλά κάθε πέμπτη χαλάει την εκπομπή. <laughs> Στη φάση τα string... Με τα string πήγα να ξεράσω 100 φορέ. Πε το λεβέντι, σου έλεγε. <laughs> Είναι και κόσμο που δεν αντέχει τα string, δεν αντέχει τα ονόματα του άδωνη. Δηλαδή, κάπου, κάπου να σεβόμαστε, έτσι. Και κάπου, και κάπου εσουρού. Ναι. Να, ναι. πρέπει το εσουρού Επιτέλους, πρέπει να Επιτέλου. Δηλαδή, και όχι μόνο στι εκπομπέ και στου βρωμόστομου του πολιτευτέ. Ναι, ναι. Και, εκεί, και τώρα που προετοιμάζεται για τα κανάλια του εσουρού, να βρει λίγο χρόνο να ασχοληθεί και με τα. Ναι, ναι Έχω δει πολύ καλά. Βγαίνει πολύ. Μια που είμαστε στι λέξει, πάμε να ακούσουμε και ένα του λεβέντι. Να λέμε την αλήθεια. Οι πρωθυπουργοί, χάρη τη παραμονή του, ψηφοθυρούσαν, ρουσφετολογούσαν, έκαναν τα τμήρια έσχη. Αυτό πληρώνει ο Τσίπρα και ο κάθε εσύ, εγώ να έρθω τώρα. Θα μου πουν οι ξένοι, εν ώψη του ότι ήσασταν απαταιώνε, υπογράψτε αυτή την πανοπλία. Αυτό γκορτσέ. Γιατί άλλοι άλλη οδό, ξέρετε ποια είναι. Οι βαριοπούλε και να Ή πηγαίνουμε Βένεσαι στο Σκλαβενίδη και στο Βερόπουλο να, να παίρνουμε τα μπούτια του, το του χοιρινού στην πλάτη. Σε μία πρόταση μπουτια χειρινού. Πολλέ άγνωσε λέγεται. <laughs> ο Γκορτσέ μάλλον είχε κορτσές. να πει Κορσέ μάλλον. Δεν ξέρω, κάτι άλλο. Μετά την αρα, αρα, Γενικώ είναι η σκέψη του Βασιλείου Λεβέντη. Κανεί δεν την ερμηνεύει, είναι σαν ένα έργο τέχνη, σαν ένα πίνακα ζωγραφική. Δεν το ερμηνεύει. Το δέχε έτσι όπω είναι. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε αυτά τα συνάρτητα από τον Βασίλη Λεβέντη. Διαφημίσεις Πότε έχουμε ακούσει Α, συνάρτηση από τον Βασίλη Όχι, παλιά, Α, παλιά Εκείνη τη βραδιά που του κλείνω το, κάποια το κανάλι καρκίνο. Είχε, είχε δίκιο Ένα μήνυμα από τον Πιτσιρίκο μου στέλνει Και μου λέει Ψηφίζουν απόψε το μνημόνιο για να αποπροσανατολίσουν Το λαό και να τραβήξουν την προσοχή μας Από τα Survivor Καλά, <Καλά> τα λες Αντρέα Πιτσιρίκο Λοιπόν. λοιπόν μια χαρά τα λες, Μια χαρά τα ε, Σήμερα πέθανε ο Κρεις Κορνέλ Τον ακούμε Τον ακούμε ήδη εδώ σε μια ωραία διασκευή ε, Ο τραγουστής των Sound Soundgarden Πέθανε ξαφνικά στα 52 Γιατί θα ναι, το διερευνούν Με τη φωνή του σας αποχαιρετούμε Πάμε στο μαγαζίν να μάθουμε τα νεότερα Γεια σας